Δεν υπάρχει κίνδυνο πλέον για διαρροή. Αυτό που έφυγε, πρέπει να έφυγε την ώρα που ζητιόταν. Στι κυριάγε, στι μαγικέ παγροδιακέ στ τα δεινά, Σερβιάνονι βγαίνουν τα παιδιά και τι βραδιέ. Στου φεγγαριού την αγκαλιά, Αγάπη σκέπονται τυφλά στην αμυριά. Δεν υπάρχει κίνδυνο πλέον για διαρροή. Αυτό που έφυγε πρέπει να έφυγε την ώρα που ζητιζόταν. Εδώ, Ντουμπάι, καλημέρα. Επιτέλου, καλώ σα βρήκαμε. Να, με ΣΥΡΙΖΑ. <laughs> πετρέλαιο! Να. Ποιο να το περίμενε ότι θα είχαμε πετρέλαιο στα πόδια μα κυριολεκτικά. Και ποιο να το περίμενε ότι θα το έχουμε και δεν θα ξεχινόμαστε στι παραλίε με μπιτόνια στα χέρια και αγκαλιά να μαζεύουμε για το χειμώνα. Ναι, να ποιος. πάμε. እና πάμε, πάμε ένα... τι να κάνουμε. Έχει και αλάτι έχει και αφαλάτωση στο πετρέλαιο. πετρέλαιο. Ναι, γιατί. Τόσο, τόσο, θέμα έχει γίνει με το πετρέλαιο, το φόρο, το, το, την επιδότηση, το και επίδομα επιδότηση και όλα. Τώρα. Και τώρα στο φέρει τσάμπα στα ο πόδια. Πάρτο, σου. Όλος ο άλλος, δεν είναι ο Άδωνις, να ο κομμουν, κομμουνισμός. Μας την ο ο πετρέλαιο όλη πετρέλαιο Όταν είχε Τι ομορφιέ του Σαρονικού με παχύ το Σίγμα ναι. και ο Κουρουμπλής τώρα στο τέλο που μα διαβεβαίωνε εδώ από το Ρίελ τη Δευτέρα το πρωί ότι όλα είναι υποέλεγχο. Όλα έχουν ελεγχθεί, πάνε όλα μια χαρά. Αυτή η κυβέρνηση, τι ωραία κυβέρνηση! Όπω και το Left, γράφει, γράφει μεγάλη καταστροφή. Αλλά το έργο προχωράει πάρα πολύ καλά. Η καθ, ο καθαρισμό είναι από, από του καθαρισμού που, άμα το καθαρίσεις τελείωσε μετά. Ναι, είναι παιδε, καθαρό. Ναι, ναι, Μπαίνεις, να το πιει <laughs> Βλέ, στο ποτήρι βλέπω και τίτλος στο Sky o Sky, ε στην Πετρελοκιλίδα. Τι εκείλω τι έγινε τώρα; έσκασε κανα μονοπείθιμενο του αλαφούζου και γέμισε πετρέλαιο. Δεν είναι, είναι δεν άλλο. είναι. Άλλο, άλλο τσιμπάει. Ναι. Πρέπει είχε το καλύτερο Super Ever o Sky. Αψοπσία Κουρουμπλή. Άντως. και έγραψε το και Τι έκανε τα tax, έκανε έτσι. Πετρέλια Τι γράφει απο κάτω o mm. Sky. Το μαζέψανε στην πορεία. Το θέμα είναι ότι έχουμε πετρέλαιο. Έχουμε. Να μείνουμε στο θετικό τη υπόθεση. Να τώρα... λέμε και τα καλά. Γιατί καθαρίζει. Μιζέρια... Όλοι Δεν θα βρουν. Τι καθαρίζουν. Μίζερα μι πράγματα. ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πετρέλαιο στην Αττική. Δεν το έχουμε γενικά στην Αττική. Όχι έχουμε πετρέλαιο. Και κάνουμε και μπάνιο άμα γουστάρουμε στο πετρέλαιο. <laughs> Μαύρη. Φουτιά στο μα. πετρέλαιο. Πόσο, Πόσο σου πήρε να μαυρίσει και να κάνει αυτό το... το καυτό κορμί. Καλά. Εγώ φοράω και τα Τι? Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. <laughs> νομίζω κάτι με μακιγιάζ πιο σκούρο είναι που βάζουν οι γυναίκες για να μοιάζει. Τα τουρίνγκ. Τα τουρίνγκ νομίζω είναι που μία, να μοιάζουν ε, λίγο Maria πιο η Μαρία είναι μια λέξη. Το τα το, τουρίνγκ. Καλά δεν το λέω. Τα τουρίνγκ. Μπράβο. Καλό τα τουρίνγκ. Τι είναι αυτό. Οπότε, πες και σε λίγο το μαύρισμα. Δηλαδή έχει Καλά αν δεν στον είναι το ίδιο. Τα Και τα λοιπά. Η Αλήκη βγήκε να πει: Κοίτακε ένα Γλάρο με ολόλεπ φτέρα να αγκιαλάει και τα πλακάκια. <laughs> Κοίτανε ένα Γλάρο με φτέρα. ολόμαυρο καυτέρα. Κοίτανε και ένα Γλάρο κανονικό. Κοίτανε ένα Γλάρο μαύρο τρομερό. <laughs> ο Κουρουμπλή είναι πιο αστείο από αυτά που λέμε εμεί. Αυτό που έχει γίνει στην Αττική δεν έχει ξαναγίνει. Έτσι είναι πρωτοφανέ. Δεν το έχουμε ζήσει. Ακούμε, διαβάζουμε. Οικολογικέ καταστροφέ από εδώ, από εκεί. Έγινε... Εγώ το διάβασα ένα site την Κυριακή το βράδυ. Κοιτάω μετά τα άλλα μέσα γενικώ. Ε, λέω ότι θα είναι καμιά τρολιά, μάλλον γιατί το έγραψε μόνο ένα, οι υπόλοιποι δεν γράφαν τίποτα. Δευτέρα πρωί είχε καθυσυχαστεί το σύμπαν από το Υπουργείο ότι πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Και μάλλον πηγαίνανε. Βγαίνει. Τι πηγαίνανε, καλά τελικά. Σε αυτά είναι να καθυσυχάζεσαι ότι άντε, ναι, το έχουμε ελέγξει εκεί την κοιλίδα. Πολύ εύκολα μπορεί να φύγει οτιδήποτε. Και μάλιστα Ά. σε τέτοια, τέτοιο δαντελωτό τοπίο και με τέτοιου αέριδε και με τέτοια υπόγεια ρεύματα και όλα τα υπόλοιπα. Να ακούσουμε τι έλεγε ο Κουρουμπλή που βγήκε εδώ το πρωί στον καμπουράκι, το γρουσούζει τον καμπουράκι, γιατί του έκανε την ερώτηση ο Καμπουράκης θα φτάσεις στη Γλυφάδα και σαγνήσει ο Σιριζέος Πασόκο ο Κουρουμπλής το διέψευσε Επί την ευκαιρία δεν παίρεις αεροπλάνα να έρθει, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εδώ έξω από <laughs> τη Σαλαμίνα, <laughs> Σαλαμίνα έχει ένα πλοίο <laughs> τα έχει κάνει μαντάρα στα νερά Έχουν δοθεί απαραίτητες εντολές και οδηγίες από την πρώτη στιγμή η πρώτη προσπάθεια που εκδηλώθηκε αμέσως ήταν να στεγανοποιηθεί το πλοίο που βυθίστηκε. Ναι. Έχουμε πετύχει την στεγανοποίηση στο 95% νομίζω ότι σήμερα ίσως το απόγευμα αρχίσει η απάντηση του πετρελαίου. Πόσο έχει πολύ πετρελιο, Έχει, έχει 3.200 ετών. Λοιπόν, αλλά δεν υπάρχει κίνδυνο πλέον για διαρροή. Αυτό που έφυγε πρέπει να έφυγε την ώρα που διθυσόταν. Έγιναν, έγιναν αμέσω οι ενέργειε για να αναλάβουν δύο από τι εταιρείε απορρίπανση. Έχουν γίνει κινητοποιήσεις απαραίτητες, έχει πάει γενικό δραματέσιο. Θέλει προσοχή όσο... πάντως. Ο η Υπουργή θέλει προσοχή και γιατί... Και 2.30 η ώρα τη νύχτα ναι. που έγινε και ενημερώθηκα έδωσε αντολή το Λίτο, πρωί αμέσως να είναι ο αρχηγός εκεί η για μήχη. να επιβλέπει... Σαλαμίνα όχι, θα πάει και από τη, τη Γλυβάδα μέρια. Εντάξει, μακάρι, τίποτα, μακάρι. Από την γλυφάδα μεριά. Είπε, δεν νομίζω, είπε. Όχι, δεν είμαι σίγουρο. Δεν νομίζω. Όμω ήταν σίγουρο ότι δεν θα φύγει άλλο. Φύγαν τα 500 <σχς> πόσα λίτρα φύγαν εκεί. Να, οι υπόλοιπα είναι ας στα... ας. στο πλοίο κάτω. Και εσύ από την καραμέλα των καναλιών. Από τα τελειωκά του είναι. <σχελίδι> Όλο το καλοκαίρι. <σχελίδι> <σχελίδι> τα ξέβρασε κάποια στιγμή η θάλασσα. Πόσο να αντέξει. Baby oil, baby oil. Λάξτε, δύο λεπτά θα κολλήσουμε. Στη σαλαμίνα βέβαια. Παντού, γιατί η δεν κάνει μπάνιο. Το πλοίο δηλαδή δεν βούλιαξε. Πρώτον. Δεύτερον, να σου πω. Καπιταλισμό. Αν Εγώ δε. θα σου πω. Για πε. Τι είναι οι παραλίε εκεί στη γλυφάδα, οι ιδιωτικέ. Ποιο θέλει να ευνοήσει ο ΣΥΡΙΖΑ τι παραλίε ιδιωτικέ. Δεν είναι ιδιωτικέ. Δεν έχει εκεί στη γλυφάδα. Oh, δεν, δεν είναι ο αστέρα και è... όλα αυτά. Τι Ένα ξενοδοχείο. Ε, ένα ε, ξενοδοχείο δε. ήθελε να τι. Παραπέρα βουλιάκι. Στου φτωχού, ελεύθερε παραλίε πήγε και το. Όσο να πάει ο άλλο να πάρει πετρέλαιο για το χειμώνα. Όχι. Απ' του φτωχού ξεκίνησε. Απ' του φτωχού ξεκίνησε. ξεκίνησε. Ποιο. Η ρήπανση από τη Σαλαμίνα. Κάθε φτωχό και η μοίρα του. Σι για όλα μια. Δικαιολογία βγαίνει λοιπόν ο Κουρουμπλή. Ήταν και στην Αγγλία, δεν ήρθε, ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Εκεί το τα είχε ελέγξει όλα. Μας, να... Σωστό σιγά τι έγινε. Επειδή δύο δυο δεξιοί βουλιάξαν ένα πλοίο, Άσο και να μα κάνουν σαμποτάζ, θα εκεί το πούνε. Και η Θα πούνε και αυτό. Άλλα, λέει, α, πούνε και αυτό ότι Το βούλιαξαν η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω είναι το επόμενο επιχειρηματικό επιχείρημα. Επιχείρημα. επιχείρημα. Ε, θα βγούνε να το πούνε και αυτό. Ο Κολοτσιάκο θα και θα πει εκλογέ. το ψήφι που πήγε πριν και σχεδόν το είπε, το άφησε να εννοηθεί. Αυτά τα είπε ο Κουρουμπλής την Δευτέρα το πρωί. χθε, το τρίτη, προχτες, προχτες το μεσημέρι βγαίνει στον Νίκο Τραβελάκη, στο μαγκάζινο πάλι ο Κουρουμπλής. Ότι την Κυριακή το πρωί ήταν ο αρχηγός εκεί. Η κοιλίδα ήταν, είχε περιοριστεί την Κυριακή το πρωί στην Σαλαμίνα. Δεν υπήρχε άλλο σημείο το οποίο είχε αναφερθεί από τα, από τα μέσα που... Ε, ήπταν το για να παρακολουθούν την κίνηση. Αυτό λέω άρα οι δεν εκτιμήσατε εκτιμήσεις... κίνδυνο Κυριακή πρωί ότι μπορεί όχι, να πάει προς όχι, όχι. η Πυριακή. Οι εκτιμήσει είναι ότι το μα είχε, είχε ήδη, είχαν μπει φράκτες. Αλλά φαίνεται αυτό που λένε οι ειδικοί. Υπάρχει δυνατότητα από τα ρεύματα, τα υπόγεια ρεύματα να πήρανε ένα ποσοστό από εκεί, να το μετακίνησαν λοιπόν. λόγω του καιρού. Κάτι πήγε στραβά. Υπήρχε κάποιο σύμβουλο, κάποιο ειδικό στο λιμενικό Όχι. που Όχι. μπορούσε Όχι, να προβλέψει ότι θα πάει στον Πειραιά πει. να βάλει Όχι. φράγματα να το σταματήσει. Κύριε Στραβελάκη, ακούστε να δείτε τώρα. Ε, εντάξει, μετά προφήτε είσαστε όλοι προφήτε. Όχι, μετά, εγώ ερώτημα μετά, κάνω. είμαστε όλοι προφήτε. Ερώτημα λέω λοιπόν ότι δεν υπήρχε κανένα. Είχε ελεγχόταν όταν, όταν πήγε ο κύριο Πλαγιωτάκη που σα στέλνει μηνύματα. Ήταν ελεγμένη η κατάσταση εκεί. <ΣΣ> Είχαν βάλει του φράχτε, μετά πάνε τα υπογερεύματα του συγκρότηματο. Τα υπογερεύματα του φέγανε. Βγάλε... Μ' αρέσει να μην λέω πολλά ξαφνικά. <laughs> του φράχτε και έφυγε το πετρέλαιο και φταίει κάποιο άλλο και εμεί κάναμε τα πάντα. Και βγαίνει πριν κάνα δύο ώρε και λέει: Η παρέτηση είναι στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Κάνει αυτό ένα κύκλο στα social media και στα υπόλοιπα media και ξαναβγαίνει μετά και λέει: Όχι, το αστείο. Ήταν λέει τη ρήμη του λόγου, δεν το εννοούσαμε. Πιο πολλά η παρέτηση. Ναι, προφανώ είναι πάντα στη διάθεση του Πρωθυπουργού, αλλά εδώ δεν υπάρχει λόγο να παρετηθεί γιατί. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για κάτι σε αυτόν τον τόπο. Όλοι τα κάνουν πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει κάποιο να του έχει τύχει κάτι έκτακτο σε αυτόν τον τόπο και να έχει παραιτηθεί μετά, γιατί. Ε, όλοι αποκρίνουν το κρατικό μηχανισμό. Όλα οι κυβέρνησοι τα φταίει. Έκανε ένα την πατάτα πάλι, πα, και κυβέρνησε την πυρό. Ποιο έκανε την πατάτα. Ποιο την έκανε. Ο Υπουργό τόριξε το πετρέλαιο. Υπάρχει πολιτική ευθύνη περίφημη. Που πρέπει να έχει όλου του μηχανισμού έτοιμου. Ναι, σωστό. Ούτε ευθύνη ούτε πολιτική. πολιτική. Άστο. Οπότε όλοι έχουν λειτουργήσει κανονικά. Να συνδέθουμε λίγο με τη γλυφάδα να δούμε τι λένε εκεί οι κάτοικοι. Μανώλης, Μανώλη, ξέρεις τι είναι αυτό. Επειδή ξέρω κρυμάκι μου, αυτό βρωμάει σαν πετρέλαιο. Δεν βρωμάει σαν πετρέλαιο, χωρίς Είναι πετρέλαιο. Μπορεί να είναι πετρέλαιο. Αλλά μην πεις κρυμάκι μου, ότι θα ποτίζουμε αυτό το διαολόπραμα τα δέντρα, θα τα κάψουμε όλα. Με τι να χαθείς ηλίθια τα δέντρα, τι να τα κάνεις τα δέντρα, να κάψουμε όλα. Ξερίζω σε τα κολοκύθια, τα γκούρια. Φάτα. Ξέρεις τι έβγαλες. Έχεις ακούσει ποτέ για το μαύρο χρυσό, Χριστό και Απόστολος. Έχεις ακούσει για τον Με τον ύπη της Σαούτ, με τους δεκαεφτά τους γιους και με τη μια την κόρη, την κόρη τη μονάκριλη, την πολύ αγαπημένη. Έχεις ακούσει μετά για τον Χουσέιν, για τον Ιασέφ Φαραφάτ. Τέτοιο έβγαζαν για τα πηγάδια τους και γίνανε πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου. Τι θα γίνουμε άρα <αρά> και εμείς. Hello. <laughs> οι πλουσιότεροι δεν, άνθρωποι του κόσμου. Δεν έχει ανοίξει και το κανάλι του Σαββίδη να γράφει. Η ανάπτυξη ήρθε. Ναι, είναι καλό Ξάμπω το πάνω. πετρέλαιο. Είναι καλό. Αυτό το πετρέλαιο δεν βλάπτει την υγεία και την οικολογία και Απλά το περιβάλλον. Απλά δεν είναι πόσιμο. Βάλτε το στο αυτοκίνητο, ναι. βάλτε το στον καυστήρα. Φωτιστικό, ναι. Ε, καυστήρα, καλωριφέρο και όλα τα, τα άλλα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν και τα πολύ τραγικά για την ε, Αττική. Συγκρίνεται το, η παραλία εδώ του Σαρονικού και με την Κιανία Ακτή, καλύτερη. Αν δεν είχε πέμβει και ο Έλληνα, θα ήταν ακόμη καλύτερη. Το δαντέλωτο τη, το ανάγλυφο, τα αεράκια, οι φοβερέ θάλασσε είναι πολύ καλύτερε από την Κιανία Πάντως να το πούμε, με την Αττική ταιριάζει πάντως. Ποιο. Δηλαδή, όχι μόνο σκατίλαση ταιριά. Αν ναι. Δηλαδή, δεις <σκάτυξε> τη, <σκάτυξε> την οικολογία. Αν δει το συνεχισμένη Αττική, λε να. Να τι έλειπε. Αυτό. Μαύρο. Όλα μαύρο. Ναι. Ωραίο το και μια σάπια θάλασσα ταιριάζει έχει, έχει πάει ο Κουρουμπλής να ακούσουμε τώρα πώ αντιμετωπίζει την πετρελοκυλίδα Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα πατοφράτορα, η γητή ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστών τον Υιόν του Θεού των Μονογενήτων του Πατρός γενεθέντα προπάντων Έτσι αντιμετωπίζεται, Ρώσχομαι. έτσι αντιμετωπίζεται η πετρελοκυλίδα, έχει πάει εκεί και ψέλνει από πάνω ο Κουρουμπλής, και σώσουμε ότι μπορούμε να σώσουμε. Κάθε αριστερό που σέβεται τον εαυτό του προσεύγεται Προφανώς. σήμερα. Προφανώς, άμα δεν είσαι αριστερός, δεν κατάλαβα και Πασόκος αριστερός κι όλες. Ναι, ναι, το γνήσιο. Με έργο, με έργο για την Αττική. Αυτό δεν πρέπει να φύγει ποτέ τώρα, δηλαδή θα το καθαρίσουνε που λένε σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, αλλά. Δεν ξέρω, μα έχει πάρει πολλά χρόνια να εμπιστευτούμε το Σαρωνικό. Πάντω, καλό timing. Κάτι σε μετά τα μπάνια τουλάχιστον. τουλάχιστον. Δηλαδή, μετά τα μπάνια, τουλάχιστον μέχρι του χρόνου θα έχει καθαριστεί. Ξέρω. Τουλάχιστον. Κάνει κυβέρνηση. Έχουμε πέτα το μπουλάκι μέσα να ρουφίξει. Το... Αλλιώ εκεί κάνουν πολύ συνταξιούχι μπάνιο. ίσως είναι ένα άλλο σχέδιο τη κυβέρνηση. Κάντε συνταξιούχι μπάνιο εκεί και ξέρετε. Καλά, Πώς λύνεται το ασφαλιστικό. Οι γέροι όντως ξέρουν, στέλνουν και ένας φίλος μήνυμα εδώ, ο Γιώργος. Η γιαγιά μου χρησιμοποιούσε το πετρέλαιο για εντριβές. Ξέρει ο Γιώργος. Α, μπαίνεις μέσα, ναι. σε τρίβει ένας άλλος και βγαίνεις έξω καλός. Μήπως πρέπει να ξεχνάς να το ζήτημα και να αλλάξουμε στάση απέναντι σε μπάνιο στο πετρέλαιο σου. Είναι σπα. Σπα. Με έναν τρόπο. Δείτε Είναι το ως σπα. Έτσι, ναι. Με πετρέλαιο κλειδάτο πάκι. Αν πασαλίβουν εκεί στι λάσπες και στα χώματα. Όχι, oh, εδώ είναι. Και στα έτοιμο. ιαματικά αφήνω. Είναι, είναι και βαριά οι Είναι βαριά οι λάσποι. λίγο Αρπάζει κατευθείαν από τον ήλιο, ζεσταίνεται. Και από τη φωτιά απ αρπάζει. Και από τη φωτιά. Κατευθείαν. Μπορεί, δεν ξέρω. Φυλαμπε συνταξιούχοι. Μη φυσικοφάλι. Και του βλέπουμε στο δάσο να τρέχουν συνταξιούχοι πετρελαιωμένοι. Για το δάσο έχουμε θέματα, δεν θέλει ο Σιμι Ζάραγε. Για θάλασσα δεν είχε τεθεί μέχρι τώρα κάποιο σχετικό θέμα. Λοιπόν, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε Πέμπτη. Η Ελληνοφρένεια είναι και έξω. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ένα από τα προβλήματα δηλαδή. Το 2001, αν σήμερα έφυγε μια τεράστια φωνή, πολύ μεγάλη. Νομίζω το κενό ήταν και παραμένει τη αναπλήρωτο. Ό,τι έχει πει, το έχει πει μοναδικά. Αλλοτινές μου εποχές, τιμή μου χρόνοι, ερωτικές μου συντροφιές, ερωτική μου πόνη, αχ και ναρκώ Yeah. Σημαίνει στιγμέ σ' Αχ, και να φέρνατε ξανά στην ορφανή μου την καρδιά. Μήνυματα τα φρύβη τη μοναξιά. mi menezm fomes Κάποιο πάθο μου τρελό και κάποιο πάθο μου τρελό στο θολωμένο μου μυαλό. Ένα νέο αν σήμερα το 2001 έφυγε. Αυτό είναι τώρα για να το χορέψει και να το ευχαριστηθεί κανεί. Να πα να αλουστεί εκεί, να αληφθεί με πετρέλαιο και να αρχίσει να χορεύει ένα σπίττο. Ηλία Κάψτο. Ναι, κάψε με. Αυτό, λέει, αυτά, αυτά, Ηλία είναι. Κάψτον Μια που μα ήρθε το πρωί. Για πετρέλιο, να ρουσιαλεύουμε ένα τον άλλον. Το Ηλία Κάψτο. Έχει ψηφίσει η ρίχτα. Ηλία Κάψτο. Κάψτο. Ναι. Η ρίχτον. Ανάλογο, διαλέγεται και παίρνετε. Πόσο μερακλείδες είσαστε; σας αισθάνω. Έχει, έχει Τσίπρα λίγο. Δεν ξέρω, ναι, ναι είναι, είναι στην Κέρκυρα είναι με, στην με κέρκυρα, τον Ιταλό. Ωραίο τοπίο, έτσι πίσω βαρκούλες και αυτά. Ε, Καστελόριζο Λαχοπούλου. θυμίζει. Βλαχοπούλο. Και <laughs> Καστελόριζο εμένα <laughs> μου θυμίζει. Εντάξει, Πρέπει είναι να έχει Κέρκυρα το, όμως. Το, το, ναι, τον ίδιο διευθυντή φωτογραφία με τον Γεωργάκη. Έχει ο ωραία, φόντα. Και ο ίδιος ωραία φόντα. Ο Αλέξη, όπου πάει τώρα κατά καιρού, πάει σε διάφορα του, έχουν ωραίο φόντα από πίσω. Τα κοιτάει λίγο παραπάνω, τα τσεκά. Σου λέω, ε, έχει πάρει του Γιώργου. Δεν είναι τυχαία αυτά. Ναι. Του Γιοργάκη ξέρουν αυτοί. Πήρε του ειδικού. Καλή Μόνο που ο Γιώργος ανακοίνωνε την καταστροφή, ενώ ο Αλέξη δεν ανακοινώνει την καταστροφή. Τι ανακοινώνει, την επιτυχία. Α, το βλέπει, το ζει. Αυτή η πρώτη διακυβερνητική Ελλάδα-Ιταλία που λέει, που υπογράφουμε, ναι. είναι επιτυχία. Τι να το πει, ξέρω εγώ, Ούτε δεν ξέρω εγώ, για την Ιταλία, Ποιο ασχολείται. Ναι. Εδώ δεν πληρώσαν φόρου τον Ιούλιο και έρχονται και άλλα μέτρα που από χτε συζητάνε στο Υπουργείο και η Τρόικα και το Δουνουτού. Εκεί που δεν θα είχαμε κανένα μέτρο, να το θυμίσουμε γι' αυτό, αλλά έρχονται άλλα μέτρα. Αλλά έχουμε το πετρέλαιο τώρα και ασχολούμαστε. Και τι λέει ο Τσίπρα στο Τζεντιλόνι, Δεν ξέρω. Πράγματι, πράγματι, Μάργαρέτε, Σπαγγέρι. Δεν ξέρω να του λέει Φαντάζομαι όχι. Δεν ξέρει τελικά. Αν ξέρει όπω αγγλικά, ναι. Ξέρει, ναι. Οπότε ξέρει όλε τι γλώσσε. Τσίπρα μπορεί να μιλήσει με ευκολία όλε τι γλώσσε. Όπω όλοι ναι. ξέρουμε. Πολλά νότια... ψέματα όμω στα ελληνικά. Δεν δε ναι, ναι. Είσαι Είσαι μητρική πάντα. Στη Όπω και αυτέ σε μιλά. Στα νότια προάστια δεν γίνεται μόνο του πετρελαίου. Τι άλλο. Έχει και έχουμε θέματα εκεί στο ελληνικό. Ναι, γιατί έχουμε το τρίτο πολιτιστικό φεστιβάλ στο Πάρκο Μιστράμ. Ε, αύριο και το Σάββατο, αύριο και το Σάββατο, ποιο το κάνουν οι Μαχόμενοι Λύπολοι, είναι παράταξη, έχουμε και εκεί εμεί ah, μη νομίζει. αριστερή πρωτοβουλία Αγλάδα, άλλη παράταξη, παράταξη, κίνηση κίνηση να το πούμε, και εκτό πλάνου αντικαπιταλιστική κίνηση Ελληνικού Αργυρούπολη. Την παρασκευή έχει στι 7.30 εκδήλωση συζήτηση με θέμα ο κατακερματισμό του ελεύθερου χρόνου κοινωνικέ και πολιτικέ συνέπειε, μετά έχει προβολή ταινιών και στι 1 έχει πάρτι με DJ Σέτ. Set. Το Σάββατο, εκτό από κάτι παιδικά στέκια εκεί και τέτοια, έχει στι 7.30 εκδήλωση συζήτηση αθλητισμό σε ελεύθερη χώρη και στι 10.30 ρεμπέτικο γλέντι με του μπυρ παρά. στο χώρο του φεστιβάλ θα λειτουργεί και τι δύο μέρε βιβλιοπολίου. Όλα αυτά γίνονται στο πάρκο Μιστρά Ελευθερίου Βενιζέλου και 29η Ελληνικό. 200 μέτρα από το σταθμό μετρό Ελληνικό. Εκεί στα νότια τα δραστήρια παιδιά. Γυραν Αργυρούπολη, γλυφάδα, πιάνει και λίγο από Ιλιούπολη Παρασκευή και Σάββατο. Αυτό ναι. στην Αργυρούπολη, ελληνικό. Στην Ηλίουπολη. Να τα... Βάζω τελεία στα προηγούμενα. Στην Ηλίουπολη, τώρα καθαρό πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ναι, ναι. τοπικά και Ψε, όχι ξέρω, μόνο. Ξέρω. Ε, συνεχίζεται το Λαϊκό Φροντιστήριο. Που έχουμε εκεί για πέμπτη επιτυχημένη χρονιά. Δηλαδή. Έχουν αρχίσει. Τι δηλαδή, η Λαϊκή Είκανα Επιτροπή Ηλίουπολη. Και... Εκτό των άλλων, έχει και Λαϊκό Φροντιστήριο. Πάνε 50-60 παιδάκια. Μπορώ. Είναι καθηγητέ εθελοντικά. Ε, φυσικοί, μαθηματικοί, φιλόλογοι και όλα τα υπόλοιπα και πάνε εκεί και έχουν σε συγκεκριμένες ώρες νομίζω στα γραφεία του συνδικάτου του οικοδόμων γίνονται αυτά που είναι και γιατί έτσι είμαστε εμείς εκεί λαντς τύποι ε, γίνονται λαϊκό φροντιστήριο γίνεται πέντε <laughs> Ποιο κάνει. <laughs> θα, θα στείλει και την εφορία. Κάνει ανάπτυξη. ανάπτυξη. Ό,τι κάνει η συγκεκριμένη ανάπτυξη. Γιατί χάνει. άμα πήγε να φτάσει στο φροντιστήριο, κόβαν να αποδείξει, θα κέρδιζε το κράτο. Είναι στη Στέφανου Σαράφη 40, εκεί που γίνει τη Λαϊκή κάθε Σάββατο. Μεταξύ των δρόμων που γίνεται τη Λαϊκή. Οι εγγραφέ έχουν αρχίσει Δευτέρα Παρασκευή από τι 7 ω 9 το βράδυ, 11 ω 20 Σεπτεμβρίου και 25 ω 29 Σεπτεμβρίου. Πηγαίνετε όσοι έχετε ανάγκη, δεν μπορείτε να πάτε στο άλλο φροντιστήριο. Κάνουν εκεί άνθρωποι διάφορες προσπάθειες με ωραία αποτελέσματα, αθόρυβα, ήσυχα κτλ. Να πω και εγώ, θα το πούμε και την άλλη εβδομάδα βέβαια. Στις 22 του μήνα ε, είναι η συναυλία για την Ιριάνα. Ναι, ναι. Στο πάρκο Γουδί με τον Θανάση Παο Κωνσταντίνο, την Ατά τους του τους του Βίλατζερ Σοφιωάννα Σίτη, το Φίβο Δελβοριά, τον Χαίνη, τον Δημήτριο Αμποστολάκη, τον mm -hmm. Χαίνη, τη Ματούλα Ζαμάνη, τον Δημήτρη Μιστακίδη, τον Σπύρο Το Γραμμένο και του Social West. Στο πάρκο Γουδί. 22, τι έχουμε 22, 22, σήμερα, σήμερα έχουμε, 10, σήμερα έχουμε 14. Σάι, θα το πούμε ναι, και την άλλη εβδομάδα, το λέμε το πούμε, από πούμε. τώρα να ετοιμάζεται ο κόσμο. Ναι, ναι, θα ωραίο. Η υπόθεση την ξέρετε, τη γνωρίζετε, έχουμε βγάλει εδώ και του δικηγόρου συνεχίζεται κανονικά. Και βέβαια αύριο, αύριο έχει και μεγάλη συναυλία στην Τεχνόπολη yeah. που είναι ο Αγγελάκας με τον Παύλο Παβλίδη δεν είναι για κάποιο λόγο oh. είναι ο Μάλιστα, της έτσι, να το πούμε είναι. ο καθένας ότι του φανεί του λόλο στεφαλή. Είναι μεγάλη συνάντηση να τα λέμε. Αφού λοιπόν έχουμε ανα... Είναι και το φεστιβάλ τη Κνέτ την άλλη εβδομάδα. Μου θυμίζουν εδώ σύντροφοι, φίλοι κτλ. Να το ηρεμήσουμε τρίμερο. μπορούμε. Πόσα events. πόσα events. Με, τι να κάνουμε, Πολλά. Είναι ο Σεπτέμβρης που έχει πολλά events. Τι να κάνουμε. Το φεστιβάλ του συνασπισμού δεν γίνεται πια. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Τι γίνεται. Έχω μια αγωνία. Θα ήθελα να πάω. Να ξέρουμε τουλάχιστον αν γίνει. Θα έχει περίπτερο του μνημονίου. Δεν θα του έχει. Του τρίτου. Έτσι ήταν. Ωραίο φεστιβάλ Νεολαία Συνασπισμού. Εδώ το τρίτο μνημόνιο. Εξειδίκευση του τρίτου Μνημονίου. Έξοδο από το μνημόνιο. Δίνω ιδέε τώρα ναι, για θεματικέ συζητήσει, βραδιέ και όλα τα. Αν σου τύχει σηματικά. να σκίσει μνημόνιο, τι κάνει. Πώ σκίσαμε το μνημόνιο. Ας πούμε. Πώ έχουμε το δικό μα μνημόνιο. ωραία είναι αυτά. Ναι. Αν είχαν άποψη σοβαρή, θα τα κάνανε όλοι. Τιν αφοράτε σε περίπτωση ανάπτυξη. Στο σοσιαλισμό Σαφνικής. του 21ου αιώνα. Α. Η ανάπτυξη. Εδώ καλωσορίζουμε την ανάπτυξη. Ε, είσοδος προ την ανάπτυξη. Έξοδο από το τούνελ τη ύφεση. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνει ο συνασπισμό. Από την αριστερά στην ξετσιποσιά, δύο δάχτυλα και κάτι. ας πούμε. Mm. Θεματικές. <laughs> τόσο, τόσο κοντά. Ε πόσο. Δεν ξέρω. Από την αριστερά στην ξετσιποσιά είναι δύο δάχτυλα μάλιστα, και κάτι. Μάλιστα. Δίνει και βλέπω ότι είσαι με άποψη λειτουργεί αυτό το θέμα και δεν <laughs> δε μ' αρέσει αυτό. Κακός, γιατί. γιατί. υπάρχει ένα κλίμα ανάπτυξη, αναπτυξιακό. ότι πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Καλά, το... εγώ το κλίμα. Σα ίσα λέω για δηλώσεις, τα πετρέλαια που έχουμε στη που έχουμε θάλασσα που κολυμπάμε. Ναι, ναι. Χρυσό στα βουνά. Χρυσό, ε, άσε μα τώρα. Τι άλλο έχουμε καλό. Ε, χρυσό και πετρέλαιο λίγο είναι. Όχι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Θα πάνε να σκάβουν εκεί στην κόρη. Θα πάνε οι εξέδρε, θα στήσουν στην Κρήτη να βγάλουν ένα πετρέλαιο κάποτε ενώ το έχουμε στη γλυφάδα. Ναι. Στον άλλη, μου εδώ, 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα από εδώ, είσαι στο πετρέλαιο. Όλα, κοιτάχουμε όλοι δίπλα. Σήμερα, στο μαζού τη γειτονιά σα. Και πάρτε δωρεάν. 5 κιλά πετρέλαιο Πάρε με κυρία κιλά μου μαζούτ Πάρε το κυρία πατάτες. μου μαζούν. μαζούτ Πετρέλαιο, πετρέλαιο. <laughs> Είναι ζάχαρη, είναι μέλη Το πετρέλαιο του Βαγγέλη <laughs> Θα το τρώμε Ό,τι θέλουμε, κάτω, ό,τι θες Αυτό όχι, περισσεύει το, σωστό, σωστό. Που, Αναπάντεχο Ανάπτυξη περιμένα, πετρέλαιο ήρθε Πούλα <laughs> Τι <πουλα>. Πούλα το <laughs> Πετρέλαιο, μάθηκε εσύ, όχι να σταφέρουμε Τι θες να σου φέρει, ευρώ να σου φέρει Όχι Όχι, όχι, καλύτερα. Πετροδολάρια. Κατευθείαν. Τη Βλαχοπούλου πήγε στα Εμμυράντα κάτω. και... Εμεί που το έχουμε στην κλειφάδα. Εμεί που ήρθε εδώ το ίδιο το πετρέλαιο. Και πώ φτάσαμε σε όλα αυτά. Γιατί ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια στιγμή. Αλλά πριν το ΣΥΡΙΖΑ είχε έρθει ο Γιώργο Παπανδρέου. Και πριν το Γιώργο Παπανδρέου είχε προλιανθεί το έδαφο. Από τον κουστάκι. Γιατί τον θυμήθηκα σήμερα, Γιατί έχει γενέθει. Υσταν γεννήθηκε. Είναι 61 ετών. Κλείνει τα 61 σήμερα. Μεγάλο και 26. Έχουμε yeah. ακούσει με τη φωνή του 10 χρόνια. Ελπίζω να μιλά. Σε μιλάει. Πίστες, Να το λέμε σε πίστες Μεγάλο και κοστάξι. Πόσε πίστε έχει περάσει. Θυμάμαι. Καλά, ναι, δεν ξέρω. Έχει, εντάξει. Της... Άμα δεν ξέρει να μιλά. Oh, Αυτά τα, τα κάνει το Μαξίμου όταν είχε το άγχο τη διακυβέρνηση του τόπου. Τώρα που δεν το έχει, μπορεί να είναι κανονικό άνθρωπο. Α. Ah. Όταν έχει το άγχο μια χώρα. Δεν παίζει call of duty πια. Όχι. Τα ah. έκανε call of. <laughs> <laughs> Κανένα <έφυγε. laughs> Ο Κώστα Καραμαλή, λοιπόν, έλεγε πολλά όταν ήταν πρωθυπουργό. Μία συγκεκριμένη του ατάκα μα άρεσε πολύ. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σα φανεί ίσω περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα. Μπράβο! Έχει τι δυνατότητε να το κάνει αυτό. Ε, αντί αυτού, χρεοκόπησε. Είχαμε όμω τι δυνατότητε. Ο άνθρωπο μα άφησε με τι δυνατότητε. Άμα μετά πουλήσαμε την ελπίδα ναι, ναι. και φέραμε το Γεωργάκη με τα ψαροκάικα που βουλιάζαμε στην Τελεόριστη, όλα τα υπόλοιπα. Ε. Ε. Επί Καραμαλή είχαμε το οικονομικό θαύμα, μην τα ξεχνάμε αυτά. Και οι μισοί που είναι στον κούλη για να κυβερνήσουν αύριο ήταν στον Καραμαλή. Που ξέρουν πώ να διοικηθεί στον οικονομικό και θαύμα. Ό, όχι οι ακροδεξί που είναι τώρα, οι oh. άλλοι. Αυτοί προσθέθηκαν επί Σαμάρα. Ναι, για να το κάνουμε καλά. Έγινε η στροφή προ το ρεαλισμό και αυτόν. Οπότε ο Κώστα Καραμαλή γενέθλια σήμερα πρέπει να θυμόμαστε τα εθνικά κεφάλια. Πόσο μάλλον δεν μα θυμάται αυτό, γιατί δεν ξέρουμε τη φωνή του καν ποια είναι. Οπότε... Συναντήθηκε το κεφάλαιο, συναντήθηκε με τον Κυριάκο προχθέ. Ναι. Δεν α, έτσι ότι δεν δρά το κεφάλαιο. Δεν, δρά το κεφάλαιο, δεν να... έχει το κεφάλαιο. Κάτι διακοπέ πάει και. Μα όχι, να κάτσε να το το... και το κεφάλαιο. Κεφάλαιο είναι. Άμα ο δεν έχει το κεφάλαιο, κεφάλαιο και... στα όπα, όπα, χρόνια Ο Κουβέλης, κουβέλης που είναι. Κου... <laughs> Επειδή είπαμε κεφάλαιο, <laughs> θυμήθηκα. Δεν ξέρω. Τώρα στι δεν είναι και στην κεντρική Βλέπω και το τώρα στο Skype που κατέβαινε με το Είναι Δεν ξέρω αν θα είναι Σαν τον Καμίνη που δεν ήταν πίσω του κανένα κόμμα και κατεβαίνει με το Πασόκ τώρα. Ναι, αλλά είπε ανεξάρτητος. Το ωραίο με τον Καμίνη είναι ότι είπε ότι αν βγει. Αν ναι, ναι, ναι. θα παραμείνει και δήμαρχο. Να παραμείνει. Είναι πετυχημένο σε όλα. Θα παραμείνει δήμαρχο. Να... Αν... Τι είναι Όχι, γιατί και όταν βγήκε, Θυμάμαι δεν είχε πίσω του. Ο της Αθήνας τον πιο ανεξάρτητο και έβγαλε τον Καμίνη που είναι επιτυχημένο Πολύ επί... η Αθήνα, επί των ημερών, Καμίνι είναι στολίδι πραγματικά. Είναι ουσίας. Δηλαδή... ήρθε και το πετρέλαιο στην παραλία. Ο, λέγαμε για τον Αβραμόπουλο που έβαλε τα κάγκελα. Ο καμίνη τι έκανε. Τα έντισε τα κάγκελα. Ποιο το είχε σκεφτεί να βάλει πουλόβερ στα κάγκελα. Και με σκουπίδια και με πουλόβερ. Ο σε πάση περιπτώσει, έκανε πέντε και πέντε συντριβάνια. τα Και κάτι στην που Ωστόσο, έκανε, στόσο, με την πρώτη Εντάξει, σωσκι αυτό. Θυφλώσει τη φλόση, να σου πω τη φλό και μία του πλάνε. Ένα είσαι και σε γρήγορο. Δεν γίνεται να. Θα σε πάρει από εδώ σε πάει και από εκεί. Κάγκελο, πρόσθε του κινδύνου στη ζωή. Συμβάλαμε κάγκελά. Θα τον ίδιο. Είχε ώραμα. Πάρε φετώ τα κινητά. Να μην είχε κάγκελο να βγει ξαφνικά στο δρόμο να σκοτωθεί. Ότι του έχει γνωστή ζωέ, τα κάγκελα. Σαν σήμερα θέλω να σου πω. Έχω χαρά. Εγώ φτάσει. Κάτσε με τον κατσαίδιο. Έχει έχουμε και γενική του ίδια. Ποιο. Ποιο γεννήθηκε. Το 2001. Τα κολόπεδα όχι. πάνε σχολείο, όχι, κάνανε ένα γυασμό όλα. Όχι, το 70. Σαν σήμερα πια. Ποια σοσιαλίστρια. Η Μερκούρη. Όχι, ρε, το, το 70 η Μερκούρη. Γεννήθηκε. Όχι, ποια σοσιαλίστρια το 70, γεννήθηκε Το 70, που... η Φόφη. Όχι, η Φόφη. Ε, δεν είναι το 70, η Φόφη. Φόφη, η φόφη είναι τη δημοκρατική συμπαρατάξεω. Δεν είναι σοσιαλίστρια η Φόφη. Σοσιαλίστρια που τώρα είναι πιο αριστερά από τον σοσιαλισμό. Η Δαμανάκη. <laughs> Τι κάνει η Δαμανάκη, <laughs> Δεν ξέρω. <laughs> Τώρα, <laughs> σώσει το γόνο. Το καλαμαράκι Σώθηκε το καλαμαράκι ο γόνο. Έχω... <laughs> είναι που ένα είναι θέμα και η υπεραλλεία. Συγγνώμη, δεν τα συζητάμε αυτά. Πού είναι γίνεται, η δηλαδή, Μια το πετρέλαιο. Μια ο γόνο το καλαμαράκι που χάνεται. Ναι. Τι θα γίνει. Η και που την υπεραλλεία και το πετρέλαιο ξαφνικά που μα χαλάει. Και να σα πω: Φέτο. Τώρα έθεσε θέμα. Σοβαρό. Πού είναι η Δαμανάκη. Δεν μπορεί δεν να λύχνουν στα κρίσιμα από τον τόπο ναι, Έχει προσφέρει Δεν είδα μανάκι όμως Δεν είδα μανάκι ναι, ναι. το 70 ήταν, ναι, θα ήταν στις επάλυξες, στιγνέ ναι. Ναι, ήταν, Αγωνιζόταν τότε Η Τζάκρη Σαν σήμερα γεννήθηκε η Τζάκρη Με την καρφώνεις τώρα Τι, γιατί... Πουλάει ότι είναι 27 και εσύ ότι γεννήθηκε το 70 Να αλλάξει το βιογραφικό της oh. Γιατί πόσο είναι 37 27 27, εντάξει δεν είναι αλλά μπορεί 47. να είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερη Τι αυτό. λέει ότι είναι, δεν πουλάει ότι είναι 27 <laughs> Τι πουλάει δεν έχεις δει τον μπεμπέκα που τίνεται παιδί με τη γόβα Το μιούλ και το τέτοιο και το, το παστωμένο που έχει Άμα δεν ξεκολλήσει αυτό <laughs> με το μπαζούρ το πετρέλαιο Δεν θα ξεκολλήσει με τίποτα Ότι θέλει, ότι νιώθει Είναι αγωνίστρια τη αριστεράς Παιδί μου έχει φτάσει το χίλι στο αυτή Δεν ξέρω τι λες Το βλέπω Εγώ θυμάμαι τα πολύ ωραία που έλεγε για το Ότι ο διοκτισμό ο σημερινό και ο, ο, ο λαϊκισμό του ΣΥΡΙΖΑ μα οδηγεί απευθεία στην δραχμή και πρέπει να το αυτό: Κάποια στιγμή, που όταν του δόθηκε η ευκαιρία να ε, θέσει στην πράξη και να εφαρμόσει όλα αυτά τα εφάνταστα τα οποία έλεγαν για τα μπαούλα των καταθέσεων που υπάρχουν στι τράπεζε, έτσι για το φοβερό πρόγραμμα του να παίρνουμε 100 ευρώ το μήνα από όλου του πολίτε που έχουν εισόδημα πάνω από 2.000 20 ευρώ, έτσι το επανακρατικοποιήσουμε τι τράπεζε και όλα αυτά τα κατανακτικά. Μου άρεσε, θα μπορούσατε να κυβερνήσετε, να, να κάνετε το πρόγραμμά σα και δεν το κάνατε εσεί. Μου άρεσε, έδρασε, του 2009. Πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, Αυτοδηγεί τη χώρα σε μια καινούργια πολιτική περιπέτεια όταν τη χρειάζεται ο σταθερή κυβέρνηση. Ε, το απόσπασμα είναι από παλιά όταν έβριζε το ΣΥΡΙΖΑ. Όχι πολύ παλιά, κάνα χρόνο πριν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνουν αυτά στην πολιτική ζωή αυτού του τόπου και σε αυτή την πολιτική ζωή ο ένα μπορεί να βρεθεί από τον αστάλο ανάλογα το πώ η καρέκλα τον βολεύει τη δεδομένη η στιγμή και για όλα έχει μια απάντηση και υπάρχει ένα λαό πρόθυμο αυτόν που έβριζε πριν να τον εκλέξει στην άλλη θέση την ακριβώ απέναντι. Αυτό είναι το σημαντικό και ο καταλήτη. Σε όλα αυτά που ακούσαμε. Και χρόνια είναι. πολλά στη Θεοδόρα Τσάκρη με την ευκαιρία. Ναι. Ε, εδώ γράφει ένα. Το διάβασα και εγώ το πρωί. Παιδιά συνελήφθη ο μεγάλο δημοσιογράφος Στέφανο Χίο. Κάτι βάλει, διάβασα ναι. και εγώ Τι το πρωί. Ότι... Λευτεριά, ωραία. Λε... Γιατί για την Ιριάννα μόνο συναυλίε. <laughs> Πού είναι <ήταν> τα αντανακλαστικά <laughs> μα τώρα. Η Γκογό Τσαμπά. <laughs> ναι, για τον Στέφανο Χίο. Στο πάρκο Γουδί επίσης Ναι. Για ποιο λόγο συνελήφθη. Τιχιδε... Δεν έχει λόγο να στείλω ή να στείλω. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ένα λόγο. Λένε ποιο λόγο να το διαλέγω. Για θα ένα από την εφημερίδα. Ένα ένα από λόγο μέ. για να συλλάβουν το ε, έχει, Σήμερα λέει το φεστιβάλ τη της Θεσσαλονίκη και δεν τα λες. Ε, δεν, το ε, δεν το ξέρεις ξέρει τώρα. Δεν ασχολούν, το ξέρεις; Δεν ξέρω. Το λέει εδώ ένα παιδί. Αρχίζει σήμερα στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ τη Κνέμμη, μην το ξεχνάτε. Ναι, ναι. να πείσει, Ποιο Έχουμε το πετρέλαιο στο κεφάλι μα και έχουμε τη μυρωδιά και έχουμε ζαλιστή. Θα ξέρουμε και τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Επίση σήμερα έχει συναυλία για την Ιριάννα στη Θεσσαλονίκη. Πολλά γίνονται στη Θεσσαλονίκη. Στο, στο Αριστοτέλειο, με γκυντίκι, βάσ, βάσο γκυντίκι μάλλον. Ναι, Βασιλιάδου, μαλλιά κουβάρια, αφάγκα Το πάλο μαζί δεν ξέρω τι είναι τι. Προφέρομαι κάποια στιγμή. Ξέρω. Ξέρω. Λοιπόν, σήμερα 9 για την Ιριάνα συναυλία στο τέτοιο, στο Αριστοτέλειο. Ωραία, να πάτε εκεί Θεσσαλονική Είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Δεν το ξέρω για τη Θεσσαλονίκη. Δεν, δεν, δεν μπορεί να ξέρω όλη την Ελλάδα τι γίνεται. Ναι, ναι, αλλά το προείπα και τη γραμμή. σου, λέτε, σου να, δώ, τη γραμμή. Δεν έχουμε Θεσσαλονίκη. Ε, πια! Τώρα που έγινε, θα σου πω. Τώρα που είναι κάνω κομ... θέμα. Επειδή είναι κομμουνιστές, τώρα που γίνανε τη σύραγγε στα Τέμπη, έχουν αυτοί πάνω από τον παλιό δρόμο οι κομμουνιστές, Για oh, no, no. να φέρουν τη γραμμή Θεσσαλονίκη στην Αθήνα και έτσι αργούν. Ενώ δεν μπαίνουν στα 6 χιλιόμετρα επειδή του Επειδή δεν έχουν ορειμάσει οι να μπουν σε τούνελ. Μπράβο, ναι. Γιατί, γιατί σου νόσο... λέει, θα μπουν σε τούνελ. Και αν έρχεται το φω του Αλέξη. Ξέρω εγώ. Όχι, okay. αν ρίξουμε αυτή τη συνθήκη, θα είμαστε μέσα στο τούνελ. Ναι, σωστό. Τίκαμε. Και εμεί είμαστε μέσα, και αν μας εγκλωβίσουν. στο επόμενο Απεγκλωβιζόμαστε, κύριε, και πάμε <laughs> από τον παλιό. Στο επόμενο συνέδριο <laughs> όλα αυτά. Πα από το παλιό, πα και στο προσκύνημα εκεί στην Αγία Παρασκευή. Σωστό. Τα έχουμε χάσει. Και κατεβαίνει και στα καμένα βούρλα για να. Για βάλε αυτό που ακούει. Ναι, τα έχουμε χάσει όλα αυτά. Και στο Λεβέριζι. Τα παιδικά μα χρόνια. ο Βασίλη Ο Γεννήθηκε. Η Έιμι. Σαν σήμερα το 83, Φωνάρα. Είναι αυτή Φονάρα η αγγλική τους. βιομηχανία που, όταν θέλει μερικέ φορέ, βγάζει φονάρες Που είχε την κατάρα των 27 και εκείνη. Όντω, έχουν, ε... μεγάλη... έχουν φύγει στα 27-28, καμιά τριανταριά. Τεράστια όμω, πραγματικά τεράστια. Δεν του αφήνω χώρο παραπάνω. Πάρα πολύ. Ο Μπάκλεϊ, ο γιο του Μπάκλεϊ έχουν φύγει πολύ πολύ. Ο James Δίν δεν, δεν ξέρω τι έφυγε. Δεν ήταν και τόσο αλλά κάπου εκεί πρέπει να φύγει κι αυτό. Και μείναν όλοι οι υπόλοιποι να τους έχουμε Να τους ακούμε και να τους παρακολουθούμε Με αυτό το τραγούδι πάμε στι διαφημίσει Γιατί έχουμε μείνει πίσω Κατάμε, αυτά τα, τα, τα τραγουδάκια. τη Μαρινέλα, κάτι. Δεν γίνεται αλλιώς πούμε. Τι να πούμε για τη Μαρινέλα, όχι, λέω, με εγώ. Με Μαρινέλα. Ε, είναι αυτό το ντουέτο. Αυτό ξέρω το... εγώ το... μήπως έχουμε ένα το... Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μαρινέλα. Όχι. Σαν σήμερα πέθανε ο Χιθ που έκανε τον Τζόκερ. Όχι, όχι, είμαστε στο Λοιπόν, ήρθε η γραμμή. Σήμερα έχουμε φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη. σύντροφοι. Έχουμε φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ άλλων έχει στις 8.30 συζήτηση με θέμα Ανατρέπουμε το παλιό η εποχή των σοσιαλιστικών επαναστάσεων μπροστά μας το ξέσπασμα της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάσταση μέσα από τι συνθήκες του Α. Παγκοσμίου Πολέμου, Υμπεριαλιστικού Πολέμου με ομιλήτρια την Αλέκα Παπαρίγα, θα γίνει αυτό πάνω εκεί και αμέσως μετά μουσικό πρόγραμμα με Γιώργο Αετό Φωβερί καταπληκτική η καρδιά. Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη την επόριο και αύριο έχει πάλι συγκροτήματα. Γιοκαρίνι έχουμε αύριο, Λάκη Παπαδόπλου, γιογάλα. Γεβλαμπία πάμε. Δεν βράβο, θα πάει η Βλαμπία σήμερα αύριο. αύριο. Μιλάει και ο Κουτσούμπας το σάββατο. Για να δω, ναι, και έχει διάφορα τέτοια. Μετά θα το πάτε και στην επαρχία; yeah. θα το πάτε και στην επαρχία μετά την υπάρχεια. Αθήνα. Εξercia στην Αθήνα είναι communal video mart. Μετά την Αθήνα θα το πάτε και στα χωριά; Έχει πάρει στα χωριά. Mm. Λοιπόν, σύντομα συναντηθεί για την Ειριάννα σήμερα στο Αριστοτέλειο τη Θεσσαλονίκη 9. Όλα μαζί. Πολλά γίνονται πράγματα. Πολλά. Πολλά. Γίνεται ο πολιτισμό. Η Λυδία κάθεται. Η Κονιόρδου, νομίζω. Ο πολιτισμό. Νομίζω κάθεται. Ναι. Λοιπόν, λέει ένα φιλοσοφό στη Λιμίνημα, έχει δίκιο ο Τζανακόπουλο που μίλησε νωρίτερα στον Χατζη Νικολάου, εξηγώντα πώ αντιμετωπίζει το πρόβλημα τη ρήπανση. Μόλι τα F16 εντοπίζουν την πετρελαιοκυλίδα, ειδοποιούνται οι αυτοπρόσκοποι και σπέβδουν να τη τα καλαμάκια. Να. Είναι αυτό υπάρχουν. Είναι αυτό Είδα κάτι εθελοντές βοηθάει, Φόραν κάτι άσπρα. Μήπως λέω μήπω, Τώρα στην έκτακτη αυτή ανάγκη πρέπει να αγοράσουμε από τη Γαλλία κάποια εξοπλιστικά που ρουφάνε πετρελαιό Χι και καθαρίζουν παραλίες. Έμαθα ότι υπάρχουν μόνο δύο εταιρείε που κάνουν την απορρύπανση. Νομίζω η, πρέπει η, να τις ενισχύσουμε. Η μία ενισχύσουμε. είναι του Μπόμπολα. Δεν ξέρω. <laughs> η Ελτοράντο μόνο χρυσό. Δεν ξέρεις. Μήπως να πάρει και μια άδεια Μήπως το... θα φτιάξουμε μια τρίτη εταιρεία εμείς έτσι κι άλλη μέρα θα τη φτιάξουμε να. και θα πάρουμε και δουλειά. Τεσπεράντο. Ναι, Κάποιο κάπως άλλο, να την ονομάσουμε. Ναι. Και να πάμε να καθαρίζουμε τάχα μου. Έτσι, κι στον το, το δεν προσθέτω. νομίζω θα ε? Αλλά τάφουμε okay. αυτή. <laughs> Αν καθαρίζουμε τάφι μου. Τάχα μου είναι το σωστά, ε, ναι, δεν είναι. Τάχα μου, τάχα μου. Οπότε υπάρχουν ευκαιρίες με την κρίση να μην το πετάξουμε όλο αυτό και κάθε εμπόδιο ε, που ναι. μας συμβαίνει να είναι, να το οδηγήσουμε μετά να γίνει για καλό. Μην έρθουν όμως οι ξένοι και μας πάρουν πάλι τις δουλειές και λέτε μετά πάνε να μαζέβουν τα ροδάκια να μαζέβουν και το πετρέλαιο τώρα. Ναι. Να ευκαιρίες, <laughs> να πως μειώνει την ανεργία. <laughs> λοιπόν. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλο. Σιγά, σιγά. Λευτεριά ο Στέφανο Χείο, στέλνουν και άλλη μηνύματα εδώ. Ε, ναι, προφανώ. Τον φυλακισμένο σύντροφο. Συνάδελφο. Ναι. Πολιτική δίωξη. Πολι... Κυρίως. Πολιτική δίωξη. Κυρίω. Πολιτική δίωξη με όλα αυτά τα πολύ ωραία που λέει και κάνει. Συναυλία θα κάνει η Χρυσή Αυγή. Για τον Στέφανο, το Στέφανο Χείο. <laughs> Ποιο θα τραγουδίσει. Ο αυτό που έχω να τραγουδίσει που βάφεται. Ο. Πώ το πώς λέγεται. Ένα, εκεί. Ο Γέρθητο. Ο Γερμενή. Αυτό, κάπω έχει νόημα. Ναι, δεν το θυμάμαι, τα ξεχάσαμε λίγο. Ναι. Έχει και Παύλος Φίσας τέσσερα χρόνια τη Δευτέρα. Ναι, Από το Σάββατο και μετά έχει εκδηλώσει. Θα τι πούμε, θα τι αναφερθούμε στην αυριανή εκπομπή. Τελειώσαμε. Δευτέρα 18 ναι, ναι, ναι, Νοέμβρη. Αντιφαστική πορεία, ναι, ναι. πορεία μνήμης στο Κερατσίνι Στι 5 συγκέντρωσε το μνημείο και πορεία μνήμη για πρώτη φορά. Και στην Τραπεζόνα Συναυλία. Θα τα πούμε αύριο. Εδώ φτάσαμε στο τέλο. Σε λίγο με μετά τι διαφημίσει, μαγκαζίνω με τον Νίκο Στραβελάκη. Γεια σα.